Σήμερα το κουτάλο πύρουνο. Και ένα φλόρο ξαφνικά έχει για τυρανό. Μια πρωθυπουργάντσα που έχει στην καβάντσα Κάθε ορτινά δευτεράτζα για μπροστάντσα Όλοι οι ορνήθες του άριστου και φάνη Και θα λέγα εντάξει φίλε μάλλον πλάκα κάνει Ο λουδοβίκος μας ο Άρχοντας <σομίδε> ο Άναξ <σομίδε> Αν ο κόσμος <σομίδε> δεν καταβινώνει με ραζάναξ Υπουργός και πρωτογονίας Δίνει απλόχερα μαθήματα ηγεμονία Μα και το Υπουργείο Εύχελαίου και Σπιλαίου Δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του χειδαίου Φρουφρού όλα τα δικαιώματα Μέσης νύχτας στα καμώματα αυτόματα Περνάνε νομοσχέδια, εκτρώματα στα χώματα τα ανεμομαζώματα Συνταγματική εκτρόπα χωρί Μια κατάσταση, χωτρώπα, Οκτάωρη εργασία είναι επαναληπτή και κάθε υπερορία Θα είναι απληρωτέ. έξω από την ενορία διαδήλωση, πορεία ε, Καταστολής για να σε ασφαλείς Στα περιπολικά το κράτος είναι μερακλής Και μπλε μες στις σχολές να βγάζουν θυμικό Πάνω στου φοιτητέ, ξυλοδάρμο και χημικό Ακούγε το πιο καθυσυχαστικό Να έχεις ματατζίδες και στο καθιστικό Ξέρεις από κάτω από το κλιματιστικό Και δεν θα θέλεις μάγκα μου ούτε συναγερμό Είδατε τι ωραία, ωραία ιδέα δίνει εδώ ο Μηθριδάτης στο τέλος Να έχουμε ματατζίδες και στο καθιστικό κάτω από το κλιματιστικό Και τα λοιπά και τα λοιπά Τι είναι αυτό, είναι ένα τραγούδι που βγήκε χτες Χτες το απόγευμα Είναι 12 λεπτά τραγούδι Του Μηθριδάτη που ήταν ε, Τον ξέρουμε γνωστός Κάνει όλο καριέρα τα τελευταία χρόνια Παλιά στα ημισκούμπρια μαζί με την υπόλοιπη Πολύ καλή παρέα Για να μην τα χρωστάω, είναι ο τίτλο, είναι 12 λεπτά, μάλιστα όπω λέει, είναι ένα short music film. 12 λεπτά το τραγούδι. Θα το ακούσουμε σήμερα σε κομμάτια. Είναι ένα πολιτικότατο τραγούδι, όπω συμβαίνει τώρα τελευταία με πολλά τραγούδια τη hip hop, τη rap, σκηνή. Γενικότερα, προ τα εκεί έχει μετατοπιστεί το πολιτικό τραγούδι. Και έχει ένα. Η και έντιμα. Αν του προσέξετε, θα του προσέξετε αναγκαστικά, εφόσον θα του ακούμε εδώ σιγά-σιγά, εμβολισμένου κάποια στιγμή. Είπαμε να το πάμε έτσι σήμερα επειδή είναι πολύ φρέσκο και ήδη έχει προκαλέσει στα social media μια συζήτηση ε, τι ακριβώς είναι ο μυθριδάτης, γιατί στρέφεται κατά της κυβέρνησης, γιατί η δεν είναι και πολύ φιλική προς την κυβέρνηση, πιάνει όλα τα θέματα του τελευταίου διχρόνου, μάλλον χρόνο, από την πανδημία, τα πάντα στις τρόπο τροποσκέψεις των πολιτών, κυβέρνηση, όλα, όλα όσα, μπορεί να, όσα μπορεί να φανταστεί. Κανείς. Μαζί με αυτά τα πολύ ωραία τη τέχνη, έχουμε και τα φιλεργατικά νομοσχέδια που φέρνει ο Χατζηδάκη στην Βουλή. Θέλω να σα πω ότι το νομοσχέδιο, αν ρωτάτε τη γνώμη με μία ταμπέλα φιλεργατικό ή ατεργατικό, προσωπικά θα έλεγα όσο μπορεί να σα εξαιρετικά φιλεργατικό. Μπράβο! Οι φιλεργατικέ. Συμφωνία είναι... σα βλέπω πάρα πολλέ, ο κάθε πολλή κλαδική εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κόσμου δίνουν και πολύ μεγάλη ανησυχία με το νομοσχέδιο. Οριστήνο Άδωνο που τοποθετείται μιλάει. Σε συνοβραδινή εκπομπή στο Blue Sky για το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη και λέει ότι είναι φιλεργατικό. Άπαξ και το λέει ο Άδωνη, νομίζω τελείωσε. Πρέπει τα σωματεία να συναντηστούν, να μην γίνει καμία συγκέντρωση του Κούκου την Πέμπτη, αύριο που έχει προγραμματίσει. Οι διαμαρτυρίε όλες των φορέων και άλλων κομμάτων να πάνε να ακυρωθούν, διότι είναι φιλεργατικό σε τέτοιο σημείο. Όπω λέει, που οι εργοδοτικέ οργανώσει αντιδρούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το είπε μια φορά. Το φέραν οι δημοσιογράφοι ξανά στη συζήτηση, ο Καραμέρος και ο Ξενάκης, και το ξανά από ο Άδωνης. Εγώ έχω να διαχειριστώ μία σειρά από οργανωμένους προσώπους του Υπορείου και της Βιομηχανίας. Έχουν στείλει υπομνήματα για το πόσο φιλεργατικό ενδομισό του κ. Και το πόσο φετδάσουν το πολύθριχο νηθές επιχείρηση Τώρα τι πάθαμε! Και το πόσο φετδάσουν το πολύθριχο νηθές επιχείρηση Μιλάει για ανάπτυξη και ο Fully Functional Ουσταρίδε την κούλα την International Και οι Βρυξέλλε ρίχνουν γέλο τα πηγαίο Καθώς πουτάνε τράτα ή δίπλα στο Αιγαίο Γι' αυτό πήρε φρεγάτα Τ Αγόρι το μοιραίο Το κατακλυσμιαίο Τι θέλει να πλευαίο Ο καταλληλότερο στο πόλτο αγοραίο Για τον μικρό μεσαίο μα με λιτέο μηνιαίο Πλαισιωμένο με ξεφτέρια κυβερνητικά Την καβιογραφικά μ' αλφαστερητικά Ο άδεια νόητα, ανόητο και αμετανόητο Αυτονόητα τιμώρητο μακρύ βοθόρητο Αφόρητα απτόητο και ανιστόρητο Ο δανεικό καγύριστο και, και ανυποχώρητο Ο κολλητό ομιλητό Ο, ο έκλεκτο μετακλιτό Και ο μόλιβο χρυσό Κάντι λοπελέκιτο Μιλούνια από εδώ σε κάτι πατσανάκια να φτιάξει μα σκουλέ Λέει αυτός που φτιάχνει καζανάκια, πες και εσύ Για κάτι μέρε σε κουνιάδες είναι οι και τέτοια στην αφάνεια Παράνοια στα χρόνια της νάρνια Τόσα σκάνδαλα που δεν χωράνε ούτε σε σκάνια Μέλει το έλλειμμα και είναι το, το μέλημά τους Να αφήσουν ένα ρήμα, δυο στο όνομά τους Μη θρηδάτη είναι αυτό που ακούμε σε κομμάτια. Τα εμβολίζουμε με διάφορα ηχητικά τη επικαιρότητα. Ακούσαμε κάτι πολύ θετικό προ όλου του εργαζόμενου: το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη είναι φιλεργατικό. Ξέρουμε τι διατάξει από τις ελιές από τι μανάδε, από τι παρασκευέ που θα καθόσατε, από τα τρίμηνα, τετράμηνα που θα έχετε άδεια μέσα στο χρόνο. Κάτι 15 ώρα που θα δουλεύετε για 6 μήνε. Αλλά αυτά δεν μα απασχολούν, λεπτομέρειε. Είναι κάποια άρθρα όπω οι Πάδωνε που δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Γενικώ το Είναι φιλεργατικό. Στη Βουλή, χθε συζήτησαν ένα άλλο νομοσχέδιο, δεύτερη φορά επί Νέας δημοκρατίας Δημοκρατία, για την ψήφο των αποδήμων. Και εκεί ήταν ο Βορύδη, εισηγητή για την αρμόδιο υπουργό και μίλησε με πολύ έτσι σκληρή και αληθινή γλώσσα. Τα κίνητρά μα είναι επικοινωνιακά. Μπράβο! Ψηφοθυρούμε. Και αυτή η συζήτηση γίνεται μόνο και μόνο για να χαϊδέψουμε τα αυτιά των και γιατί θέλουμε μόνο. Τις ψήφου των αποδήμων Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλη. Μπράβο. Ότι τους χειραγωγούμε Και ότι είμαστε υποκριτές Μπράβο. Μπράβο. Διαφωνεί κανείς Με αυτά που λέει ο Βορίδης, Μάκης Βορίδης Με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψήφα των αποδήμων Έκανε και μια έτσι, απο, Έκανε μια αποτίμηση Πώ ακριβώ η κυβέρνηση λειτουργεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από την αντιπολίτευση παίρνει το λόγο η Τζάκρη, η πολύ αγαπημένη θεωρα τσάκρυ, και μόνο ότι έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια με διάφορε κυβερνήσει και πάει από τη μία στην άλλη για να ψηφίζει μνημόνια, βλέπει από πριν η τσάκρυ. Ξέρει, αν τη δούμε να φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει κάπου αλλού, σημαίνει ότι αυτό το κάπου αλλού θα φέρει μνημόνιο. Το τέταρτο, το 5ο, το έκτο ανάλογα την αρίθμηση. Η Τζάκρυα λοιπόν, θέλει να μιλήσει για όλα αυτά και θέλει να πει κάτι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κάνει η ίδια μόνη τη. Σαρδάμ μα διευκόλυνε, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει μοντάζ, αλλά το είπε μόνη τη. Η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2019, ένα στρεβλό και ατελέστο θετικό πλαίσιο, που οδήγησε πω είχαμε προειδοποιήσει σε αδιέξοδο και το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τον ελληνισμό τη διασπορά. Και εμεί, επειδή είμαστε προοδευτική δύναμη, είμαστε δύναμη μηδενισμού και καταστολή. Είμαστε δύναμη μηδενισμού και καταστολή. Είμαστε δύναμη μηδενισμού και καταστολή. Και δεν είμαστε δύναμη μηδενισμού και καταστολή. Ψηφίσαμε. Μπράβο στη Θεοδόρα. Τα είπε και είναι και δεν είναι δύναμη μηδενισμού και καταστολή. Και βγαίνει και ο Μπογδάνο. Ο συνάδελφο, ο προλαλή σα εδώ, που σα το παίζει πολύ καλό, χριστιανό, καλό πατριώτη, μετρημένο πολιτικό. Ω δημοσιογράφος τον ξέραμε όλοι. Και ω πολιτικό τον ξέρουμε βέβαια. Και βγαίνει και λέει την αλήθεια και αποκαλύπτει ένα άλλο πρόσωπο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είμαστε σήμερα εδώ, Είμαστε εδώ για να επισπεύσουμε το πείδημα. Είμαστε εδώ για να επισπεύσουμε το πείδημα. Έχω εκτιέστα, I see dead people, Να θυλάζουν την πρωθυπουργική την Ήπολ. Ψηφοφόροι, σουρτά φέρτε πηγενέλε, Μόνο συνεπεί σε ποδοσφαιρικέ φανέλε. Σε κρέμλινγκ μετατρέπεται με φαγητό ογκίσμο. Κι ο απολυτή την πείνα γίνεται φασίσμο. Ακροδεξιό, γονάρι, ακρογωνιαίο. Τα τράκια ψαχνούν, τράγω από διοπομπέο σκορβά μου ξανατάσχω, τα πια να τα σκόπιμα. Στρέσμες δεν έχουμε απολύτω <laughs> καμία μεταστροφή. Περί κεφαλαία σκουπασφυροκόπημα. Ενώ προσφυγό πουλά. Μέσα σε λασπώνερα βουλιάζουν οι απόπειρε, οδύνηρα βαλτόνυρα. Ακού είναι μεναλάδε, με ζοχάδε. Έχουνε τιμήγα κατ' Κουράδες ψήφισαν, μια ζωή Μεναλλού, αυτή η μαστιγά. Ελό, Ελλήνων, Χριστιανών. Το Χεύνερ, με ξένη πορτοφόλα. Τώρα για διακόσμηση έχει την κατσαρόλα. Είσαι ψηλό, μύτη σε χώρα, χαμηλό κόλλα. Ατέρμονα, λατέρνα, τη βμετρήπια, αεροσόλα. Από ψάρα έχοντα, πάντα απέχοντα. Λίγα κι εσύ δουλεύει, ο πατά οφειλελεφαντά. Κοίτα τη βόλη, γυρπαντελισό το Υφυγιστεύω τίτλο καλό Πάλι για το Στι πέστε δεν έχουμε πολύ καμία μεταστροφή. Πολύ σωστά τα λέει, δεν υπάρχει και στοιχείο και βίντεο. Σχετικό άδων γιορτάζει ότι στι πρέσπες για το θέμα των πρεσπών δεν υπάρχει καμία μεταστροφή. Αυτά έλεγαν πριν τρία χρόνια, πριν δύο χρόνια πριν γίνουν κυβέρνηση. Αυτά λέει και τώρα η κυβέρνηση. Ο ίδιο άδειο ερωτήθηκε. Τόλμησαν και δημοσιογράφηση να εντοπίσουν μεταστροφή στη θέση της Νέα Δημοκρατία και του έβαλε στη θέση τους. Στι πασπέρε δεν έχουμε απολύτω καμία μεταστροφή. Σε πασπέ δεν έχουμε την παραμικρή μεταστροφή. πρόκειται με χιδέα του δικά σα του σύγχρονε, σαν πλώστε να παράγει τώρα, προπαγάντα. Τι πέσπε, η θέση της Νέας μαγία σήμερα είναι ακριβώς αυτή που ήταν πριν από τι εκλογέ. Τι πέπε, η θέση τη νέα μαδια σήμερα είναι ακριβώ αυτή που ήταν πριν από τι εκλογέ. Όριστε. Ήδη θέση ακριβώ. Υπάρχει κάποιο που να πιστεύει το αντίθετο. Έχει εντοπίσει διαφορετική ρητορική. Αλλιώ να τα λένε τότε, αλλιώ να τα λένε τώρα. Μπορεί να μην αναφέρουν το όνομα τη χώρα και το όνομα του Πρωθυπουργού. Και γενικότερα οτιδήποτε βρίσκεται βορείο τη χώρα Στις, στις δική μας Στις συναντήσει που κάνει με το Ζάεφ αλλά όμω δεν έχει αλλάξει τίποτα, λένε τα ίδια ακριβώ πράγματα παράξενο πώ ένα λαό πιστεύει το ακριβώ. Αντίθετο και σε αυτό το θέμα, αν πιστεύετε ότι έχουν ίδια θέση διαφορετική θέση, το 10 1088 -80, 80 περιμένει μέσα να καταγράψει τις όποιε διαφορετικές σα απόψει. Όλα στη διαφορά και με στην Δεν κάνει διαφορά η και διαφορά. Το Χώρα. Μη σου παίζει και η συνείδηση παιχνίδια διάφορα. Νομίζει είσαι άχοντα αλλά είσαι πληβίο. Νιώθει μικροαστό ή μικροαστίο. Σίγουρα νίκης στη σωστή κατηγορία. Ει ο γιο του πάρτα όλα ή ο γιο του πάρτα τρία. Ναι δεν είσαι την πρώτη ούτε η τελευταή. Είστε ενδιάμεσα άρα απλά τυχαίοι. Και κάλιο τελευταίοι παρατελειωμένοι. Γιατί ο τελευταίο κλείνει πόρτα καθώ μπαίνει. Για όσους μπήκατε τώρα στην Ακρόαση, αυτό είναι ένα τραγούδι μεγάλο, 12 λεπτό, που έβγαλε χθε ο Μηθριδάτης, για να μην τα χρωστάω είναι ο τίτλο του, με στίχους όπως ακούτε, πιάνει όλα τα θέματα και είναι με ενότητες. Τώρα θα ακούσουμε την ενότητα που πολύ αγαπάτε όλοι για τη δημοσιογραφία, τα μέσα ενημέρωσης, στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ενημέρωση Είναι όλα ανάποδα σαν σε δεξιότη Με Μέσα, είδαμε παιδιά την πιο συγκλονιστική στιγμή. Το πρίγκιπα κάνω να δακρίζει. Τη κοινή γνώμη η διαμόρφωση σε κάτω του μετρίου. Αντίληψη και μόρφωση. Σωστή διατύπωση στην πρόταση με μπόροση. Κάνει εντύπωση η αποστήθηση με βόθρωση. Εμπεχμό, αποκλεισμό και αποσβόλωση. Το φρίδι για την ανόρθωση παθαίνει υπερκόπωση. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο όλη μέρα. Συλλαλητήρια και συγκέντρωσα από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Αθήνα. Γιατί το λε και Εκείνα δηλαδή. τα μέτρα που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση πότε θα τα φέρει. Δηλαδή. Για τι συναθρήσει. Στόμω με ένα στόμα με κόμματα στο τσάνελ. Σέρνονται με γόνατα τα πτώματα στο πάνελ. Σπουκάρε σάλια. Με ρωτήσω κάτι. Έτυχε βραδιά. Που ο κυριάκο ο Μιτσοτάκη ζωρίστηκε πολύ ω πρωθυπουργό και είπε, « Κι διάκοπρε μείνει ξυπνητό. Ανάβουν μανουάλια. Τα χαλιά κατά το χαλί να πωσβεστούν τσουβάλια. Εσεί δε μασαίτε τα λόγια σα, το λέτε ευθέω. Αερισμαστικό μπουλά με τα ευρωβεντάλια. Γι' αυτό εσεί ρε μάλια ότι προστάσσουν τα κανάλια. Προσώχη! Η επικαιρότητα μέσα στο πρέσβη πάλι τι. Ψεύτι λίσαι, ού και reality. Σου το πει και TV μιλάει τώρα. Προσώχη! Είναι το πολίτευμα που έχει πια η χώρα. Δώρα, ρεπορτάς, πεκούλα, φορά, Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα που μιλάει. Είναι το βλέμμα του, του, του φόβου, της, της ανησυχίας... Τη απόγνωση και θα πούμε κιόλα. Σε λίγο θεώρη πάνω έχει πληροφορίες για το πώ πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια ο Δημήτρης Λιγνάδης. κρεβάτια Και fake news Έτσι λοιπόν, ο Επιστράτευσε τη σύζυγό του. Άλλο ένα καλό παράδειγμα. Κούρεψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρωτάει ο πινούκι, ο απάντα ο πινοσέτ. Μηχανογραφία, η δημοσιογραφία. Του καθεστώτο φτιάχνεται η αγιογραφία. Νομικά, οι καταγγελίε εναντίον του σκηνοθέτη μέχρι αυτή τη στιγμή πέφτουν στο κενό. Αλλά μη μου αγχώνεσαι. Κακούνα Μην είσαι πιο πολύ από όσο πρέπει τρομοκράτα Ούτε γάτα ούτε ζημιά κανάπεδο πατάτα Γάματα τα μαντάτα για την άρχοντο χωριάτα Ελπίζω να μην μαθευτούν ποτέ όλα τα τάτα Γιατί όλοι θα γίνουνε ορταστικοί πινιάτα Και η μέρα σήμερα είχε πέτειο Πριν δύο χρόνια που να το θυμόσαστε Είναι δύο χρόνια αλλά φαίνεται να είναι 20. Τέτοια μέρα ήταν Κυριακή και ψηφίζαμε Στις ευρωεκλογές του 2019-26 Μαΐου Οι ευρωεκλογέ, βγάλαμε το, τη δημοκρατική διακυβέρνηση τη Ευρώπη με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικώ στην Ευρώπη, με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτέ τι μέρε στην Ευρώπη, με Λευκορωσία και τα υπόλοιπα. Αν έχουμε χρόνο σήμερα, αλλιώ αύριο θα τα αναπτύξουμε, που είναι και Πέμπτη, γιατί βλέπω στέλνετε και κάποια mail και ε, ε, ρωτάτε και ζητάτε και τη δική μα γνώμη για όλα αυτά που γίνονται με τον ακτιβιστή Λευκορώσο. Σε πολλά εισαγωγικά η λέξη ακτιβιστή. Ε, εκτός όμως από Ευρωβουλή και την ηγεσία της Ευρώπης αν θυμόσαστε οι ευρωεκλογές πριν δύο χρόνια ήταν και ένα, ε, μια κίνηση πολιτική και ένα σημάδι για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει γιατί από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα κρινόταν το μέλλον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και Τότε είχε δώσει δύο συνεντεύξεις πριν τις ευρωεκλογέ, ο Αλέξης Τσίπρας. τις θυμηθήκαμε σήμερα γιατί είναι αυτή η σιγουριά που είχε τότε ο Αλέξης Τσίπρας και έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση, μάλιστα χρησιμοποιεί αυτό που είχε χρησιμοποιήσει και για το μνημόνιο. Το ούτε μία στο εκατομμύριο να έχανε τις ευρωεκλογέ.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 Δεν θα συμβεί αυτό, κύριε Σρόιτερ. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί, στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Σύρζα θα κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές και τις εθνικές που θα έρθουν αργότερα. μόνη Από τα βάθια νερά. Λοιπόν, ε, οι ευρωπαϊκέ εκλογέ θα είναι derby, οι εθνικέ εκλογέ όμω θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριο Μουτσοτάκη. Οι ελπίδε πνίγηκαν όλε μέσα στα βάθια νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχω μέσα τον ψαρά. Και αυτό ωραίο τραγούδι, το η Βάρκα γύρισε μόνοι σε δύο συνεντεύξεις λοιπόν Ένας αρχηγός ενόψη εκλογών, προφανώς θα πείτε κάποιοι Θέλει να δώσει ένα τόνο θέλει να περιγράψει τη νίκη Ποτέ δεν θα έλεγε, θα χάσουμε, νομίζω δεν το πίστευαν κιόλα. Λεπτομέρεια, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιεί αυτή τη σιγουριά Το ούτε, ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί προσβάλλεις και το λαό που ψηφίζει και, και την, δείχνει ότι δεν έχει καμία γύρωση γιατί όλοι βλέπαμε ότι θα έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, φαινόταν. Δεν περιμέναμε τις δέκα μονάδες που ήρθανε, αλλά περιμέναμε ότι θα έχανε. Παρ' όλα αυτά βγήκε και έκανε και αυτό το ατόπιμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που τα θυμηθήκαμε. Τα θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα πριν δύο χρόνια είχαμε ευρωεκλογέ. Και να η πανδημία η μοιραία γνωριμία Όλη στην ιστερία έγρανε ο τρικημία Είμαστε σε πόλεμο Όλα στη ζωή σου γίνανε μια παρανομία Τόσο σώζουνε αυτόν να διαχέει δυσοσμία Η δυστυχία των πόλων των λίγων βουλημία Ο λύκος στην αναμπούλα λέει παροιμία Μακαβριές στατιστικές παίρνουνε ανήφορο Κι απόσταση το κράτο στο λογικό μα σύμφορο Εύκολο το πλάνο για να σώσουν κοσμάκι Κλίδα στο αμπάρι, τιμωρία και περντάκι Έως δύο χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας <ΣΠΟ> Σπάσε καραντίνα, μισθούλην ή προθυμό Με όμορφο αυταρχισμό, εκφοβισμό και σαδισμό Με τον ιό σαν πρόσχημα για απαγόρευση Με μότοχε το εσύ και κάνε μα αγόρευση Δώδεκα φορέ καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω ναι <ΣΣ3> Γιατί σώσαμε <Σ3> <νομίδι> ανθρώπου κύριε Χε στην ύφεση και κλάδου στη διακόρευση Και σε οφείλε και τα λούκέτα σε συσσόρευση Σιγά μην διοριστεί Γιατρο νοσηλευτή και να γίνει ο κλινική Ζητιάνο και ληστή Σιγά μην επενδύσουν, στραγάλι για μια μεθ Πειτουργεί και οι Σα φρόντισαν και σα φροντίζουν. Μέτρα προστασία με βάρκα την ελπίδα. Μέτρα που από άσυλο έχουν εσυφίδα. Μέτρα από μπάλα που, που γύρνουν σε κληροτίδα. Η κατακλίδα μέτρα που σου φύγουν καροτίδα. Και που και γυαλό Ταξικό εφήμερο, μα και πίμονο, Ατομική ευθύνη, λέει, αυτού Yes. Μου σαφίριδε τουρίσμο, τώρα φταί. Ποντρούμε και εγκλίσμο. Ασφαλή, χωρί εισόδημα και σοκλιστό σου για να σου λατσάρει. Ο ανεμελόκτητο. Η βασική αιτία διασπορά του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων. Αστία, δυναστία που φλερτάρει 7 αιτία. Και το σύνταγμα ένα όνομα απλά σε μια πλατεία. Επιστημονική επιτροπή κάνει το κήρυγμα αυτή που στο παπά. Αν μπορείτε, μην πείτε στα λεωφορεία. Πήγαινε και με τα πόδια, γύρισε και με τα πόδια. Είναι μια καλή άσκηση αυτή. Δεν κολλάει όμω του Θεούλη την οικία. Αλλά να ξέρει πω και το κειμώνο είναι θρησκεία. Λοιμοξιολόγη στη ζωή μα καναντού. Είναι παντού ο πίκερ και ο ντόκτορ Χανιτού. Τρομολάχνει στα παράθυρα. Σέρουνε σαρκείο και γελάω σαν το μπουκιά. Στο ερωτοδικείο, το δεσμοφυλακείο. Να γίνει θεσικείο. Μεσ' εμένα στο φαρμακείο, για υπογλώσιο δισκείο. Στην δουλειά με λεωφορείο και στο σπίτι. Πίτι στι 9, ψωμί και COVID-19. Χωρί ελευθερίε μας σε Apple Store. Έχεις Netflix, αι το έχει και το Apple Store. Κάθε σπιτικό, του πάνα. Φέρνει το παιδί και το παιδί μάνα. Μεγάλη και μικρή, Και μας το έξι με Η στο σπίτι πια δεν Τι έχουμε ζήσει με στην πανδημία. Όλα αυτά που λέει το τραγούδι αλλά και τον Χαρδαλιά να μιλάει λατινικά. Το ζήσαμε και αυτό. Μόνο μια φορά του το έγραψε εκεί κάποιο, είδε ότι δεν το έχει. Κόμπιαζε το έλεγε. Του πήρε και όρο να το μάθει και από εκείνη τη μέρα δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει λατινικά. Μιλάει άριστα ελληνικά. Όπω τον ξέρουμε και τον έχουμε. συνηθίσει και αγαπήσει ο Άδωνης Γεωργιάτης, Υπουργό Αναπτύξεως και στη συνέντευξη αυτή που είπε ότι είναι πολύ φιλεργατικό αυτό το νομοσχέδιο τόσο που τους πιέζουν οι εργοδότες να κάνουν αλλαγές αλλά ελπίζω να αντέξει αυτή η κυβέρνηση στις πιέσεις των εργοδοτών. Εκτός από αυτά μίλησε και για έναν άλλον τομέα ευθύνης του. Επειδή δεν έχετε αποφασίσει για μουσική και αυτό συνδέεται άμεσα. Για την ιστορία των πανηγυριών που πέρυσι δεν έγιναν καθόλου. Έχετε ασχοληθεί καθόλου. Είναι Θέλω α... πάρα πολύ να ανοίξω τα πανηγυριά. Είναι έτοιμά μου να ανοίξω τα πανηγυριά. είναι μια πάρα πολύ να ανοίξω τα πανηγυριά. Ερωτευτη και να βαλάβω, θα το πανηγεργέ. Ωραία είναι τα πανηγύρια δεν λέω αλλά είναι ωραίο να ακούσεις και ότι ο Άδωνης θέλει να ανοίξουν τα πανηγύρια δημιουργούνται εικόνες, δημιουργούνται συνειρμοί και ότι είναι και έτοιμά του να ανοίξουν τα πανηγύρια προς την Επιτροπή αλλά η Επιτροπή όλο αυτό το μπλοκάρει, ήταν το τελευταίο ηχητικό με πολιτικό για αυτήν την ώρα κλείνουμε την πρώτη ενότητα του τραγουδιού του Μηθριδάτη, το έχουμε σπάσει σε 5-6 κομμάτια εδώ είμαστε σε λίγο Ο ψεφτάρος ο δήθεν προτρέπει σε συμμόρφωση Κάνε πρόποση στη μουγκαγεστικό φωσί Βλεφαροπτωσί στο λόγο των οθρό σου Πάρε το ορθό σου και βάλ στον ορθό σου Χωσε ποιησή για να πες η κοινοποίηση Ούτε λόγος όμως για κινητοποίηση Κάνε statement, κάνε μου μια δήλωση. Κιάσε τα παιδιά να κάνουνε διαδήλωση. Καλά δεν περιμένω να σκίσει και λιοντάρι. Κι ανάμεσα στα πόδια να φυτρώσεις και ζευγάρι. Υποκριτική, κριτική και διακοσμητική. Από κρουστική σου μοιάζει αυτό αυτοκριτική. Ποιο σωστό και από όλους τους σωστούς. Ποιο Χριστός και από ό,τι ο Ιησούς. Και ίσως πιο ίσως από τους ίσους. Βουςτάρεις και ποντάρεις στη ρητορική του μίσου Στο μου φαλήλεγγυος δε θέλει το διακρίσει Μέχρι το look out η εφαρμογή να κλείσει Ο ίδιος που ο διπλανός του αμψοφίσει Δε δίνει ένα αποχαιρετιστήριο γαμίσει Είναι γνωστός έχουνε απόψει Και στο ίντερνετ τον νόμισμα έχει χίλιες όψει Με τη μάρα σου σε προφύπρος όψει Συνοπτικά συνάψεις μπορείς να πετσοκόψει Κάθε σκρόλιθο βολά και αφορά Πληθώρα από τρόλ, στην εργατόρα Σταρκοβόρα σχόλια, κλακά δώρα support Από θανατοφάγους του λόρδου Voldemort Η μάχη θα κρυφθεί πάνω στο keyboard στα, στα blog, στα mute στα report Η μεν φωνάζουν, η δε φωνάζουν με τα Πιο πολλά τα του κάθε Κι από τα πλάνα του του wifi Αποστάρι στο κουτάρι, Το γλυκούλι Ένα μαρούλι τσάι, Και στο φόντο ένα μοντζάι Φίλτρο για προγούλι Νίχια, παραλία Σέλφι στην τοποθεσία Ανεστησία. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούμε 1080 Τηλέφωνο επικοινωνίας Radio παπάκι Παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού Αυτή την ώρα δικό μα Το ελέγχουμε εμεί εδώ Αγγελάκη Ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρενια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρενιακή μας ακούτε τώρα ζωντανά, μετά ηχογραφημένους. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, στο official, από κάτω έχει και chat να κάνετε διάλογο, να κάνετε και εγγραφή, στο Facebook επίσης και στα podcast. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις. Έλα φίλε μου, τι κάνει χρόνια πολλά και καλά.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 Έλα μάλα μου! Εσύ αυτός ο κύπριο ο οραστοφόρο. Εντάξει, δεν έφυγε κάτι γιατί αν έφυνε κάτι δεν θα τα λύσει τόσο Και για λίγη δόξανε άλλοι, έφυγε και και το διάολο. Και τελικά ούτε, ούτε πρώτη ούτε δεύτερη. Τα κομποσκίνη <συσχερή> <συσχερή> <συσχερή> μπορεί να πίνει κακόσταφ. <συσχερή> Αυτά τα κατουρημένα. Μπορεί να του δώσανε τεπών. <συσχερή> α, να Σαν γυάλοι, ξέρω εγώ! Ε, τώρα, οι παπάντε έχουν Είναι άξιοι άνθρωποι, άκου τώρα. Και ειδικά η μεγάλη έτσι. Δεν μιλάμε για το φουκάρα που τρέχει την κυβοτόρα, το... έχει, η κυβοτόρα, να πούμε και του έχει δίκιο ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για του βασοχώρου του, αυτού με τα χρυσά, Του επαγγελματίε, κατάλαβα. ο Νίλκη πρώην Αλεξανδρουπόλεμο αυτό από κάτω από τη Είναι αυτό που έλεγε η Χουτάρα. Με η και αξιωματικοί στα σώματα ασφαλεία και στον ελληνικό στρατό. Δεν έχει όση φορά τίποτα. Έλα, Αποστολή. Όχι, ο... π... Ποιο είσαι? Ο Δανοκουνούμαλο. Από τη Δανία, ναι. Έλα. Δεν μου λε αυτό ο Άδωνη, Τι μα. είναι να πούμε. Εδώ, Εδώ χώριο, γνήσιο, καλό. <στονίσυμα> θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρώτα να δουλέψουμε περισσότερο για να πάμε μπροστά και να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε πολλή. Έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και ξέρει. Ο Άδωνη δεν έχει δουλέψει που έγινε συνέκθεση και πουλέκη βιβλία στι μετά από τη μετανανογυλέκα <στονίσυμα> και τα βιβλία του πλεύρη. O Adonis Να έκανε αυτό αριστούργημα! Μόνο για 2-3 λεπτά ακόμα! Τα λιγουρεύεστε! Σωστά, σωστά, έχει δίκιο. Δεν μου λε να τον επάνω μια εβδομάδα εδώ στην οικοδομή. Πα και ένιωσε η κοσμή είναι η δουλειά που θέλει και παραπάνω να δουλέψουμε. Συγγνώμη, εσύ πήγε στη Δανία να κάνει τον οικοδόμο. Γιατί στην Ελλάδα τι ήμουνα. Δεν είχε εδώ πέρα παιδί μου ανάπτυξη να έρθει να κάνει να φτιάξει το καζίνο. Όταν δεν είχε πειραμετά πούλορε η αποστολή. γύρνα τώρα. Έχουμε έκρηξη επενδύσεων. Θα γίνει μαδομονη. Ναι, σωστά, θα γίνει μαδομονη. μόνο όχι <Κι> τέλος πάντων για πολλά filha πολλά για να βαναgammaπίπεστο άθε καραγιούζις να πούμε <defendissim> θα ήτο <ήταν> μια λύση <Ρεδόνα>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 Να γίνει okay. το γύρισμα. Ε, λοιπόν, αυτό άντε αυτό. και γάμισε τότε. Γι' αυτό σα κόψανε εσά, γιατί δεν τα κάνετε αυτά τα αγαπητέ. Τότε δεν είχαμε. Δεν είχατε. Όχι. Να σου ρωτήσω, πόσο χρόνο είναι περίπου. Ε, δεν έχει ανοίξει ακόμα για μα ο εμβολιασμό. Να, να ρωτήσω, έτσι είναι θεωρητικό. Α πούμε ότι είσαι 40 χρονών. Mm. Εφόσον η Ελλάδα είναι 30 χρόνια πίσω, δεν θα βρεάσετε 10 χρόνων τώρα. Κρύο, ε, κρύο. Oh, oh. Έτσι λίγο για δροσιά. Για κοντίσουν. Κακό, Έλα, πολύ κακό. <laughs> πολύ κακό. Δηλαδή, ούτε ο θύμιο τη τόσο. <laughs> δεν έχουμε απολύτως καμία μεταστροφή στις υπέσπες δεν έχουμε την παραμικρή μεταστροφή πρώτος περί χιδέα που ειδικά σας του Ζήλιανό, σαν πρόστινα να παράγατε τώρα προπαγάνδας Την παραμικρή, την παραμικρή μεταστροφή Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάρτης Πάνω από πέντε εκατομμύρια Έλληνες έχουν εμβολιαστεί όπως μας ενημέρωσε χθες με ανάρτησή τους στα social media ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί Έλληνες θα ζήσουν και αυτό το χρωστάνε αποκλειστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Χάρη σε αυτόν κέρδισαν τη ζωή και νίκησαν το θάνατο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών φανάτο. Θανατοπατή Χάρη σε αυτόν έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους Μπορούν να ζήσουν και να πεθάνουν σε βαθιά γεράματα Έχουμε έναν πρωθυπουργό που σώζει τον λαό από βέβαιο θάνατο. «Μετάλλαξη του ιού στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει». Αυτό δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση που δεν υποβλήθηκε από κανέναν. Σύμφωνα με την κυρία Αριστοτελία Πελώνη με νόμο που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση απαγορεύει στον ιό να «Αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες δεν θα γίνει στη δική μας» είπε η κυρία Πελώνη. «Με τις διατάξεις του νόμου απαγορεύεται ρητό και κάθε κατηγορη Του Ιού, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπο, συμπληρώνοντα. Η Ελλάδα κυρίσετε non COVID περιοχή, ενώ πέταξε και το γάντι στην αντιπολίτευση, απευθύνοντα το ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τον νόμο απαγόρευση των μεταλλάξεων ή θα σκοτώσει του Έλληνες. Συνεχίζεται με επιτυχία ο πόλεμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος που έχει κηρύξει ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδη, προσπαθώντας να εφαρμόσει στην πράξη το δόγμα νόμος και τάξη. Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος κατά του εγκλήματος γίνεται από τον Υπουργό που είχε τη μέρη να διαθέσει στο Μένιο Φουρθιώτη 14 αστυνομικούς και 2 οχήματα. Διορθώνω. <ΣΣ> Διορθώνω. εγκλήματος γίνεται από τον Υπουργό που πριν μία εβδομάδα είχε τη μέρη να καταθέσει στην εισαγγελία φάκελο με υποθέσεις προς διερεύνηση Ουφ, τώρα ναι καιρός καιρός όσοι σκεφτόμασταν να πάμε διακοπές στη Λευκορωσία να το ξανασκεφτούμε τι Τι; εγώ ήθελα τι ζωή τραβάτε Στο μαγευτικό Μίνσκ. Γιατί τι έχει, το, τι δεν έχει το Μίνσκ που το έχουν οι άλλε ή δεν το έχουν οι άλλε πόλει τη Ευρώπη. Ο πολιτικό κρατούμενος Μένιο Φουρτιώτη, γιατί περί αυτού πρόκειται, χθε έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή τη Ζήνας Κουτσελίνη στο ΣΤΑΡ και εκεί βρήκε την ευκαιρία να στραφεί κατά τη συγκεκριμένη τη τωρινή κυβέρνηση με έναν τρόπο πολύ σκιό. Και οφείλω να πω κιόλα ότι. Ε, τα σωφωνιστικά ιδρύματα, το έργο το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο ο κ. Οικονόμου ε, και η κυρία Νικολάου ε, στο θέμα και ειδικά σε μια πολύ μεγάλη φυλακή όπως είναι οι φυλακές Κορυδαλού ε, που διοικείται από μια διευθύντρια με 1.800 κρατούμενους Ε, με τους αρχιφύλακες, με τους φρονιστικούς υπαλλήλους είναι μια εξαιρετική δουλειά, μια εξαιρετική προσπάθεια για τις συνθήκες διαβίωσης όλων των κρατουμένων. Οι άνθρωποι είναι από πάνω για την υγεία, για την κατάσταση, για τη συμπεριφορά. Πραγματικά χρήζουν άμεσης... Ε, γιατί εγώ τώρα τα βλέπω από εδώ. Ε, μπορεί ο κόσμος να μην έχει την άποψη και να ακούει άλλα πράγματα. Είναι πραγματική δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο και ο κύριος οικονόμου και η κυρία Νικολάου. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι αρχιφύλακες που υπάρχουν εδώ η δίδρια σύγχυκες. των φυλακών που έρχονται από τις 6 ώρα ζύνα το πρωί και φεύγουν το βράδυ για να κοιτάνε έναν-έναν κρατού Άρα Εγώ όχι μόνο δεν θέλω να φυγώ εφόσον κρυφή από τη δικαιοσύνη όποια έγινε η αποφασή της. Θα μείνει, ναι, θα μείνει. Ε, και έτσι όπω τα περιγράφει, Όλοι θέλουμε να πάμε φυλακή. Νομίζω να ξυπνάνε από τι 6 το πρωί οι διευθύντρια και οι αρχιφύλακε και οι υπόλοιποι σοφρονιστικοί πάλι και να είναι πάνω από τον κάθε έναν κρατούμενο. κύριο Σικονόμουν, κυρία Νικολάου, τα καλύτερα, είπε ο Μένιο Φουρτιώτη. Ε, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τι φυλακέ. Έχουμε άλλη γνώμη όλοι με αυτά που βλέπουμε από το νοσοκομείο των φυλακών από τι συνθήκε κράτηση. Μαθαίνουμε ιστορίε κατά καιρού βγαίνουν στο φως τη δημοσιότητα. Όχι, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Μιλάει ένα που τα ζει τώρα καθημερινά ε, και βγήκε χτε και τα είπε έτσι με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο και περιγραφικό τρόπο. Ο Μένιο φυλακισμένος φυλακισμένο, και είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να μείνει εκεί, να παραμείνει. γιατί είναι τόσο ωραία αν η, βεβαίως η δικαιοσύνη αποφασίσει κάτι σχετικό. Θα κάνει και τα κορυδαλιώτικα αποκαλυπτικά από ό,τι φαίνεται. Εκπομπή μέσα από τις φυλακές δεν απέχουμε με, μετά από αυτά τα καλά λόγια σε όλους τους παράγοντες του συστήματος εκεί νομίζω το δικαιούται. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Κυρία Λεγάκη. Ορίστε. κυρία Η κυρία λεγάκι, ναι, εγώ είμαι. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Έχω κάνει την πρώτη δόση ζένεκα. Κατάλαβα. Καλή δάκτυλο. Και τη δεύτερη τι θα Τη δεύτερη δεν ξέρω αν να μου φυτρώσουν καλαμπαλίκια. Τα καλαμπαλίκια. Φ... Πρόσεξε να μην σου τρώσει και τίποτα άλλο. Αν είμαι τυχερός μαζί με τα καλαμπαλίκια θα υπάρχει κύριος πιάτο. Ε, ε, κατάλαβα ποιο είσαι. Σ' αγαπώ. Σ' ακούω και σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά την ευχή μου να Να είσαι καλά. <Τι> Γεια σα κύριε Παρβαγιάννη, πήρα να σα χαιρετήσω. Κύριε Πορφύριο Βυζδέκη, τι γίνεται, κόψατε καπίστρι, θα πάνα να κρεμαστείτε. Ε, πήρα να σα χαιρετήσω. Φιλιά στο θύμιο, που πάτε. την Παρασκευή έχω δεύτερη δόση και μπορεί να δω τα ραβδίκια ανάποδα. Τι να... έχετε, Άστρα Zeneka Πάιζερ ή Μοντέρνα. Δεν ξέρει. Πάιζερ ήταν η πρώτη δόση. Ε, άρα Πάιζερ είναι και η δεύτερη. Μπάλλον θα δω τα ραβδίκια ανάποδα. Γι' αυτό σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ώρε που πέρασαν μαζί και θα σα βλέπω από εκεί ψηλά. Δίπλα στον Αλάχ ή Θεό. δεν ξέρω αν πιάνει η 4G 5G, αλλά τέλος πάντων, καλή πρόθεση. Ugh. Ναι. Δεν ακούγεται. Ακούγεται όλο λίγο σαν το ρακίτσι στο ΣΑΚΑΠΟΣ. ΣAGA PO, λίγο ρομποτικό Σκατά. Πολύ καλά πάει αυτή η συνομιλία. Άστο. Δοκίμασέ του για γυροβίζουνε. Εκεί μπορεί να πιάσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και ήλιο ή με βροχή. Λέω πάντα. Καλημέρα. Στη ζωή. Με κατάλαβες ποιος είναι Κατάλαβα ο Μπάμπος Είναι η Μπάμπο και ο Μπάμπος Αποστόλα εκεί Ναι, ναι μου... ο, Το άλλο πόδι Αυτή είναι με το ένα πόδι, είσαι με το άλλο πόδι Έχω δέκα Γελάστρες Όπα! Θέλω πώ θα το ξεχωρίσω. Κανάλι, έχει? Τι εννοεί? Ναι, γλάστε με τώρα έχω βαρσικό. Αλλά να βάλω πώ θα το ξεχωρίζω ποιο είναι. Θεραπευτικό και ποιο είναι για, γιατί λένε ότι. Α, είναι... Βασιλικό, τέτοιο Βασιλικό. Πα, πα, πα. Περίμενε, ε. για να καταλάβει το Βασιλικό θα ρωτήσει ποια από τι δύο είναι από την Πελοπόννησο. Α, εκεί είναι σίγουρα Βασιλικό. Ναι, ναι. Τώρα η άλλη που δεν είναι από εκεί είναι το άλλο. Που βέβαια και αυτό μπορεί να είναι από την Πελοπόννησο. Τώρα από το σκέφτο. Καλαμαντιάνο. Απλά μπορεί... εκεί μπορεί να είναι και αλβανός. Να βάλει. Αυτά τα εδρήλια. Τώρα εσένα στα γεράματα σου ήρθε να κάνει στη μαστούρα.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 Και μας έκανε, είναι αυτό που λέμε, μας έκανε νοικοκυρέους. Ναι, ναι, ναι, ναι, μας έκανε νοικοκυρέους, αλλά το αντίθετο. Λοιπόν, η ζωή δεν αλλάζει. Εποχτές πέθανε ο μεγάλος τότε συνδικαλιστής και ειδικό φρουρός της ΓΕΣΕ, περιβόητος κολάς. 70ο χρόνο, η ζωή δεν αλλάζει Αφού υπάρχει θάνατο Και υπάρχει και η δύναμη του ισχυροτέρου, Όσο και να πολεμάνε Ότι είναι δυνατό να διεσανθώσουμε Τόσα εκατομμύρια που διάθεσε τότε Για να κάνει νοικοκυραίος Δεν έδωσανε λόγο σε κανένα ναι. Μάλιστα Λοιπόν Κατάλαβα, δεν είσαι σαν την μπάμπο τόσο Αλλά ναι, μερικά ναι. τα πιάνω Ναι, ναι, πάντα... Κατάλαβα να είσαι καλά Σας καλύτερα. μερίζω και τους δύο. Γεια χαρά. Είσαστε υπέροχοι. Ναι, έγινε. Να προσέξεις τα λασπόλτρα, μη συνηθίσεις το χώμα. <Συκλή> Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υπουργέ, κύριε πρόεδρε, γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε εδώ για να επισπεύσουμε το πίδημα. <Συκλή> <Συκλή> το λέει συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο Μποκδάνος, οπότε κάτι παραπάνω Θα ξέρει και αποκτά άλλη εγκυρότητα όταν το λέει δημοσιογράφος. Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξα και με αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Και για να μην σε τρευματώ, με το πω τόσο, να σου δώσω δύο πάσει από το survivor που με λε τηλεοπτικό. Δε χθε πώ προσπάθησε να περιγράψει η Μαριανένα στον τριάντάφυλλο τον Πιθαγόρα και τι έλεγε ο τριάντάφυλλο για Ιστάιν και Μαρκίε. Μιλάμε σαν ληθή στα γέλια. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Του μου έχει το Ιστάιν. Ναι, εκπράγματο. ναι, ναι. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Ήταν η άγευρα και η γεωμετρία. Στη γεωμετρία κάτι κάναμε συγκεκριμένο. Ο χάρακα. Όχι. Τι? Είναι ένα. Μέτρο. Ε, όχι, ρε παιδάκι μου. Ήταν ένα άνθρωπο αυτό ο οποίο έφτ Πεκάτι. κάτι. Ο Όχι. Α και κάτι. Τι Α και κάτι. Στην γεωμετρία, στα μαθηματικά. Άλγευρα. Ναι, όχι την άλγεβρα στη γεωμετρία ήτανε. Mm. Λοιπόν, έφτιαξε ένα. Ένα που μα έχει μείνει μέχρι τώρα, ρε παιδάκι μου. Για δες και... και την ευχάριστη έκπληξη, με θέμα κόμμα, κάνει Καρολίνα. Τι είναι το κουκουέ, και κάνει ο Μπόρδανο σε κόμμα. Ε. Σωστά. Συντρόφισα η Καρολίνα, ε. Η συντρόφισα γιατί ξέρει ότι ένα είναι το κόμμα. Γιατί ακόμα και οι δεξιοί τη Νέα Δημοκρατία τη λένε η Νέα Δημοκρατία. Οι Πασοκτζίδε στο Πασόκ το λένε Πασόκ, οι Κουκουέδε στο Κουκουέ το λένε Κόμμα. σω από τα πανεπιστήμια έχει μάθει ότι ένα είναι το κόμμα. Λοιπόν, άμα θε, βάλτε αυτά και ειδικά Εκεί με την κύριο Κούτα. Γιατί δεν σου σπουδάσει η και <Στονιχε> μα αποστόμωσε. Κατάλαβα. Να σου πω κάτι, ξέρει τι έχω σπουδάσει. Ε, ξέρει τι έχω σπουδάσει. Όχι, τι παρασκεύθρια. Καρολίνα τελικά τι έχει σπουδάσει. Για να το πείσουμε αυτό. Οργάνωση και δει επιχειρήσεων. Ναι, ναι, ναι, γυνα Γιατί κύριε Μπαρμπαγιάννη δεν έβγαλε αυτό που είπαμε χθε να γελάσουμε λίγο. Τι είπαμε? Για το αντρόλ που θέλω να αγοράσω. Ε, το έβγαλα νομίζω. Όχι, δεν το έβγαλε. Εδώ είμαι και παρακολουθώ. Α. Θα το βγάλω τότε. Πότε? Ε, όταν είναι η ώρα, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα είπε για 8 λεπτά και τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Αυτή με τον καλόγυρο, τη μαλακία που έχει. Ναι, ναι, δεν σ' άρεσε αυτή βέβαια. Όχι, δεν μ' άρεσε. Mm. Πότε θα βγάλει το δικό μου. Θαθώ. В каждую я ласу на. Э,